Μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Καλησπέρα σας Καλησπέρα πάλι Και αυτή την Πέμπτη στην παρέα Τι κάνετε Όλοι καλά Βλέπω εδώ πέρα Το Βέρ, την Αγία, την Αλκιόνη Τον Νίκο τον Τάλος Τον Τράβελοκ Τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντόπουλο το Σκόλακα, το Χόρχε Τη Σίλια, την Ευαγγελία Αυτοί φαίνεστε Δώρα, Εσείς που δεν φαίνεστε Ξέρω ποιοι <χει> Γεια σα και σε εσά. Σκονισμένα διαμάντια πάλι στον αέρα και η Mary μικρόν στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven για την uh, τακτική μα αυτή συνάντηση, τη 2 που κάνουμε κάθε Πέμπτη βραδάκι με τα παλιά τα αυθεντικά τα ρεμπέτικα που αρχίζουμε στι 11 και τελειώνουμε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Προηγήθηκε ο Χόρχη προηγουμένω Με την εκπομπή Μελοδρόμιο Που μας κράτησε συντροφιά Την προηγούμενη την ώρα Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επιλογές του Για την παρέα του Και για κάτι πληροφοριούλες που μας έδωσε Γιατί ετοιμάζουμε πάλι εδώ πέρα Στην κοινότητα Ωραίες εκδηλώσεις τον μήνα που μας έρχεται Α, Εδώ στην εκπομπή τη δική μου ε, Τη δική μας, δική μου Μου και μα. Ετοιμαζόταν ένα άλλο θεματάκι το οποίο δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω Οπότε μένει στην άκρη να περιμένει τη σειρά του για επόμενη εκπομπή Και επειδή νέμεν ναι, είναι κανένα δύο μέρες καθυστερημένα Αλλά ωστόσο είμαστε πάει ακόμη πολύ κοντά στην 28η Οκτωβρίου ε, Σήμερα θα ακούσουμε ρεμπέτικο της κατοχής Και θα ασχοληθούμε με διάφορες πληροφορίες και α, στοιχεία τέλο πάντων εκεί για τους ρεμπέτες και τη συμμετοχή τους στα δρόμενα όλης αυτής της άσχημης και πολύ σκληρής δεκαετίας του 40 η οποία σφραγίστηκε από τραγικά γεγονότα, από τον πόλεμο, την κατοχή, την πίνα, την αντίσταση και βεβαίως το χειρότερο και θλιβερότερο επισφράγισμα από τον εμφύλιο Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο και στα περιθώρια αυτά που αφήνει τα στενά περιθώρια που αφήνει μια εκπομπή η οποία κατουσίαν με το ρεμπέτικο τραγούδι ασχολείται και αυτό προβάλλει είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν αλλά ωστόσο θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε ένα μικρό μονο τμήμα από όλα αυτά και επειδή σαν λαός έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ανεπτυγμένη αίσθηση της άτυρα. Έτσι σατυρικά έγινε και η πρώτη προσέγγιση από πλευράς μουσικής και στην έναρξη του πολέμου του 40 και τα πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά τότε στην έναρξη πάρα πολύ καλά εκεί πάνω στις βουνοκορφές, το καλπάκι πάνω και γράμμο αυτά σε όλα τα βουνά Είχαμε συνεχείς νίκες και ο στρατός μας προχωρούσε μπροστά οπότε υπήρχε και μια εφορία ανάλογη και τους πιάσαμε όλους με τη σειρά εκεί πέρα στην σάτιρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Ο Δουτσε τη και τις Σκουφιά τη Ψιλίτ, μόλα τα περά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρέτο φουκάρα. Τον Ζωνιά μα το λεβέντι πριν στη και τα ράζι του το μακαρονά. Ατσιάνο θα τρελα τοτσιάνο, με του τσιολιάδε ποιος μου είπε να τα πάνω. και να την λη μέρα μα και πάλια που ια έρα αό τον ζολιά Δόμο πέρνη και δρομάκι και πιδά το πό ταμάκι ξέρη τι δουλιά ο πιστεύω Α, Και Τελειωνέο Ναπολέων μέρα αρχίε πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολό του και ο στρατό μα εχμαλό του τσουρμό κουβαλά. Και τα βρήκα ημένη βρέτη, ρομερό. Οι στίκοι ξελίγουν. Μένουν πέφτουν στο νερό. Αχ, να σε δω, γράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχουν κάτι. από τους αντρελιστούς βράχους και από μας και από τους σημάχους τρώνε την κλούτα και χωρίς πολλές κουβέντες δικανέληνες λεβέντες μέση γοριτά ου μέσα στο αργυρό καστρο το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, τυάνο, θα σκοτωθώ, Τιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρα να τα χάνω. Και πάταν η με μεγάλη συμφορά και η Ρώμη περιμένει και κίνη τη σειρά. Χαρά και αισιοδοξία ε? και η Ρώμη λέει περιμένει και εκείνη τη σειρά. Μια χαρά τα είχαμε στο μυαλό μας. Για τους περισσότερους από εμά, η 28η Οκτωβρίου, από το σχολείο ακόμα, ε, είναι συνδεδεμένη με το τραγούδι Κορόιδο Μουσολίνι. Αυτό το τραγούδι έχει μια διαδρομή αρκετά μεγάλη. Το 1938 ο Ιταλός συνθέτης Έλντο Ντιλάτζαρο... Έγραψε ένα τραγούδι το οποίο παίνευε τα μια μια ωραία χωριάτοπούλας... ...από τα βουνά των Αμπρούτσι, της Ρετζιμέλα. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία... ...ίσως επειδή ήταν και ιδανικό για τα πανηγύρια εκεί στα χωριά και τις χωρές περίδες... ...επειδή παίζανε και ακορντεόν, που ήταν ένα όργανο που βρισκόταν εύκολα. Ξεπέρασε πολύ γρήγορα τα όρια της Ιταλίας... Και αργότερα κυκλοφόρησε σε δίσκο στην Τσεχία. Την ίδια χρονιά η Ρετζινέλα Καμπανιόλα, έτσι λεγόταν, έτσι Ρετζινέλα η χωριά δηλαδή, κυκλοφόρησε σε δίσκο και στη Γαλλία. Ε, και το 40 ήρθε και στην Ελλάδα. Ε, πρώτος ο Πολ Μενεστρέλ ε, έβαλε ελληνικούς στίχους στη μουσική του Διλάντζαρο και το τραγούδισε η Ρένα Βλαχοπούλου και ονομαζόταν τότε Μικρή Χοργιατοπούλα με την κήρυξη όμως του πολέμου το... στις 28 Οκτωβρίου του 40 το τραγούδι διασκευάζεται άλλη μια φορά και γίνεται αυτή η εκδοχή που ξέρουμε όλοι μας ε, από τον ε, συνθέτη τον ε, Γιώργο τον Οικονομίδη ε, και το ερμήνευε ο Νίκος Γούναρης με τη συνοδεία Χοροδίας και βεβαίως είναι το περίφημο Κορόιδο Μουσολίνη ο κανονικός του τίτλος είναι στη Ρώμη. Πάμε να το ακούσουμε κι αυτό Με το χαμόγελο. Τα χείλη πάλι μπροστά, Και γίναν οι καλύτες εσύ Γιατί η δεν βάστα. κανείς αδελ θα μείνει. Εσύ και εμεί η Ιταλία η παντρίδα σου η Ιταλία, το χαϊκί. Δεν έχει βιόλου μέσα κι όταν θα με μέσα Αποπληκές την όχη θα τα νόβλευτεί θα υψώσουμε σημεία Κάτ' απ' ό,τι δεν τα, δεν κάνουν βήμα προς τ' άνθρωπος και γράφουν τα ανακοινόφελτα, δε ή Καλώς στην Αλεξάνδρα μας, το Μελινάκι, ε, Το Γιώργο, το Σκάρπα, τον Καριοφίλη άλλος, την Όλγα Πάτρα Τον Θοδωρή που μπήκε και στο δωμάτιο επικοινωνίας Τον Παναγιωτάκη, τον Τράβελοκ Τον έβλεπα προηγουμένως, τώρα βλέπω και το όνομά του Και όλους εσάς που δεν βλέπω τα ονόματά σας Τον Κώστα, το Χριστάκη, <χει> τον Σπύρο, τον Μάριο Να πω κι άλλους, όλοι θα είστε εδώ μάλλον Λοιπόν, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, στην δικτατορία του Μεταξά κυνηγήθηκαν τα ρεμπέτικα τραγούδια με όλα τα μέσα, έτσι, με λογοκρισία, με κατασχέσεις, καταστροφές δίσκων, δίκες, καταδίκες, όλα αυτά. Και το, και το ρεμπέτικο τραγούδι και οι συντελεστές του. Με το ξέσπασμα όμως του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940, ε, το ρεμπέτικο τραγούδι και οι ρεμπέτες ε, συστρατεύτηκαν στον κοινό αγώνα για την ανήψωση του ηθικού των Ελλήνων που ήταν στο μέτωπο τότε αλλά και των άλλων που είχαν μείνει πίσω στα μετώπιστεν ε, Το Γεια σα, φανταράκια μας είναι μια διασκευή από το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη το Καραντουζένι ε, βεβαίως το, το Καραντουζένι είχε η αυθεντικοί του στίχοι μιλούσαν για τεκέδες, για αναργυλέδες, για μπαγλαμάδε. όλα αυτά τα πήγαν στην άκρη και προσωρινά έτσι, μιλάμε και μεγάλα λόγια προσωρινά τα αφήσανε στην άκρη και αντικαταστάθηκαν με επιτυχία από στίχους οι οποίοι εξαιθίαζαν την γενναιότητα που δείξαν τα φανταράκια μας στο μέτωπο ε, το ακούμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον απόστολο Χριστό δυέτω. Για σας Λεμάτε με καρδια με πέσα και μαντρία. Πολεμάτε με καρδιά με πέσα και μανδύα. Για σα φαντάρα και μα πέρα στην Αλβανία. σαν παιριό μου χρήσεις, το θάνατο στους Ινταλούς καθημερνώς κορπίζεις. Το θάνατο στους Ινταλούς καθημερινο κορπίζεις και εσύ που σαν παιριό μου χρύζεις. Σε κάνε σπαρά, ya τον τούτσι, τον ξεφέλησε, τον έχει κανεί γαλιά. Τον τούτσι, τον ξεφέλησε, τον έχει κανεί γαλιά. Του έχει κόψει τα ψέματα, του έκανε παρά. Δε πιάσει ο Ρεύζωνας όλα θα τα πληρώσεις για αν ο γι'αυτό πέφτανε σκορρά τα μεταλλιώσεις Ο Βαμβακάρης με τον Χατζηχρήστο είπαν ντουέτα μαζί πολλά τραγούδια για την, έτσι, για την κατοχή τότε ε, πάνω σε ένα δικό του πάλι τραγούδι, στον Γκρουσούζη, ε, έστεισε ο Βαμβακάρη και ο Φωτίδα, έστεισαν μια αντιμουσοληνική παροδία, και είναι το τραγούδι Μουσολίνη άλλαξε γνώμη. Βάρα το ξέρουμε όλοι έτσι. Λοιπόν, το οποίο είχε, είχε απαγορεύει κιόλα από την λογοκρισία του μεταξύ γιατί υπονοούσε την κόρη του. Ε, λοιπόν, πάνω σε αυτή τη μελοδία, ο Χάράπο ο Βασιλιά έστρωσε κάτι στιχάκια και έκανε την παροδία Άκου ντύτσε μου τανέα, ε, το οποίο το λέει με εξαιρετικό κέφι ο στελάκισ ο Περπηνιάδη. Σοκ σε για να μάθει η μανία κάτι από την Αλβανία. <Τι> το τηλέφωνο στο χέρι όλη νύχτα στο καρτέρι, δες <Τι> μου πηγαίνει ο βαλέρο, το τι γίνεται να ξέρω. σοβαρά και ωραία ένα μπρος και δέκα πίσω πώς να σου το Τι τη χαμπέρια να σου στείλω που μας ρίμαξαν στο ξύλο μας τσακώνουν νέα ράδα και μας στέλνουν στην Ελλάδα Μια στο ξέρει. Πόσκοι τρόμεροι μα Κάθε μέρα και μια νίκη. Του τσακώνουνε κομπάρια οι τσιολιάδε στα λιοντάρια. Και του πάνε στην Αθήνα και έτσι τι περνούν αιθίνα. Τα του φωνάζει. Βάλε μπρο τη μηχανή σου και την όμορφη φωνή σου. Πε πω έχουμε μια νίκη και το μέλλον μα ανήκει. Βροχρέμνο και πισωρέμα μέσα στα άλλα κι Δεν ήταν όμως όλα τα τραγούδια σατυρικά... ...να σατιρίζουν τα πρόσωπα των Μουσολίνη... τέλο πάντων όλες τις προσωπικότητες εκεί πέρα... των Τσιάνο, των Γκράτσε, ξέρω πώς τους λέγανε εκεί... Ε, ήταν κι άλλα ε, που δεν σατήριζαν... ...απλά ήταν για εμψύχωση και δίνανε κουράγιο... στους φαντάρους που φεύγανε τότε... ...σε εκείνους που πολεμούσαν πάνω στο μέτωπο... Ε, ένας από αυτούς ήταν ο, που έγραψε τέτοια τραγούδια ήταν ο Δημήτρης ο Γκόγκος, ο ε, και έχει το πιο γνωστό του τραγούδι θα έλεγα, ας πούμε είναι «Τους κεντάβρου Δεφοάμε. Κάντευρό ήταν Δε Φοβάμαι». Κενταυρός ήταν το όνομα της 131ης μεραρχίας του Ιταλικού Στρατού. Ήταν μεραρχία αρμάτων η οποία ήταν ενισχυμένη ε, σε, σε, στο πεζικό με τάγματα από Αλβανούς και Μελανοχείτονες. Και είχε βέβαια και υποστήριξη από βαρύ πυροβολικό και από αεροπορικές δυνάμεις. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλη υπεροχή πυρός. Ε, Παρ' όλα αυτά οι Έλληνες τους νικήσανε, γνώρισαν την ήττα από τους Έλληνες, στις μάχες που γίνανε τότε πάνω στο Καλπάκι. Τι, ενώ, μιλάμε πάντα για τις πρώτες μέρες της Ιταλική εισβολής στην Αλβανία εκεί στο καλπάκι πρωτοακούστηκε και η περίφημη εκείνη πολεμική αχή το αέρα που φωνάζανε οι Έλληνες φαντάροι και δεν ξέρανε οι καν... Ιταλοι τι σημαίνει το αέρα αμφιβάλλονταν ξέρανε και οι ίδιοι τι σημαίνει αέρα ωστόσο ήταν μια πολεμική αχή η οποία ε, τους αναπτέρωνε και τους έδινε κουράγιο και προχωρούσαν συνέχεια μπροστά τους κεντάβρου λοιπόν δεν φοβάμαι Bye. <music> Στην τροχιά έχω την όχι, τη γλυκιά μου ξύπων. Όχι, στην τροχιά έχω την όχι, τη γλυκιά μου ξύπων. του με τους καιντάδους δε φοβάμαι Θα με τι νικάνω Στη σμουνοκορδέζα πάνω Θα βμάταμε Uno por Βρούνε, μα τους τρώω στο κινήμα και αυτό που φύγει φύγει μα τους τρώω στο κινήμα και αυτό που Βλέπω ότι έχουν προσθεθεί στην παρέα μα ο Πανζού, γεια σου ο Φάνης, γεια σου Φάνη και σένα, και ο Ηλίας Καλίβα, γεια σου φίλε μου Ηλία. Ε, Γιώργο, εσεί μου φτιάχνετε το βράδυ. Λε άντε φτιάξε μα το βράδυ, όχι. <laughs> εσεί που σα βλέπω εδώ παρέα, εσεί φτιάχνετε το δικό μου το βράδυ και σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν όλες αυτές οι χαρές και τα πανηγύρια και τα σκοπτικά τραγουδάκια και οι χαρούλες ήταν το πρώτο διάστημα σιγά σιγά με την κατάληψη που έγινε και με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα τον Απρίλιο ε, άρχισαν και τα πρώτα σημάδια της κατοχής ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει τέλος πάντων τι γίνεται και τι συμβαίνει τον Σεπτέμβριο του 1941 είχαν αρχίσει και λίγο πιο νωρίς από το Σεπτέμβριο είχαν αρχίσει τα πρώτα σημάδια της πίνας, η οποία όταν λέμε για πίνα μιλάμε για λιμό έτσι μεγάλη πίνα. και εκείνο το διάστημα το Τρίτο Ράιχ ε, δήλωνε ότι είναι πολύ πιο επίγον ...να στηρίξουμε με τρόφιμα το Βέλγιο και ίσως και την Ολλανδία και την Ορβηγία... ...υπό το πρίσμα των στρατιωτικών μας προσπαθειών... ...από το να στηρίξουμε την Ελλάδα. Εκτός από τον απάνθρωπο χαρακτήρα των κατοχικών αρχών... ...μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει και η Αγγλική κυβέρνηση... για αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή που συνέβη τότε στην Ελλάδα... ...διότι είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Η απόφαση αυτή στέρισε τον ανεφοδιασμό της Ελλάδας με βασικά είδη διατροφής. Ε, ε, εκτός, αυτού, ε, εκτός από όλα αυτά, σαν επισφράγισμα βεβαίως και <laughs> επίφαση όλων αυτών... ήταν ότι ο χειμώνας εκείνος, ο πρώτος χειμώνας της κατοχής... ...ο το χειμώνας του 1941 42 ήταν πάρα μα πάρα πολύ ψυχρός. Ο λοιμό έπληξε κυρίως τις μεγάλες πόλεις... ...την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη... ...αλλά και την Ισιωτική Ελλάδα... ...και μάλιστα ιδιαίτερα τη Σύρο και την Χίο. Και φυσικά τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα... ήτανε και τα πιο ευάλωτα. Και στις λίστες των θανάτων που γινόταν καθημερινός μεγάλο τμήμα, ήταν άνεργοι, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό τώρα κάτι μου θυμίζει, ε? <χι> αυτές οι τρεις κοινωνικές μερίδες. Οι κάτοικοι των Πόλεων είχαν εξοικειωθεί με την εικόνα του θανάτου στους δρόμους. Ένας Σουηδός διπλωμάτης και που ήταν και μέλος του Ερυθρού Σταυρού, ο Πολ Μον, Περιγράφει την κατάσταση στην πρωτεύουσα και λέει ότι η πόλη παρουσίαζε θέαμα απελπιστικό Άντρες πεινασμένοι με τα μάγουλα ρουφυγμένα σέρνοντας τους δρόμους Παιδιά με όψη σταχτιά και γάμπες λιγνές σαν πόδια αράχνης Μαλώνουν με τα σκυλιά γύρω από σωρούς με σκουπίδια Όταν το φθινόπωρο του 1941 άρχισε το κρύο οι άνθρωποι έπεφταν στους δρόμους από την εξάντληση. Τους μήνες εκείνου του χειμώνα σκόνταυτε κανεί κάθε πρωί πάνω σε πτώματα. Στε διάφορε συνοικίες της Αθήνας οργανώθηκαν νεκροφυλάκια. Τα καμιόνια της Δημαρχίας έκαναν κάθε μέρα το γύρο τους για να μαζεύουν τους πεθαμένους. Στα νεκροταφεία του σόριαζαν τον ένα πάνω στον άλλον ο σεβασμός για τους νεκρούς που ήταν τόσο βαθιά ριζωμένο στους Έλληνες είχε στομωθεί αυτά τα γράφει αυτός ο Σουηδός διπλωμάτης που ήταν τότε το 42 εκεί στο, σαν μέλο του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα φυσικά η έκταση της ανθρωπιστικής αυτής καταστροφής δεν έχει αποτιμηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή στάνταρ αριθμό, στάνταρ νούμερο γιατί το γεγονός είναι ακόμη πιο δραματικό αν σκεφτούμε ότι ένας ε, πολύ μεγάλος αριθμός θανάτων ε, ούτε καν αναφερόταν στις αρχές ε, γιατί δεν τους, δεν τους ανέφεραν τους θανάτους σκοπίμως οι συγγενείς προκειμένου να κρατήσουν τα κουπόνια διατροφής και να, που, τα οποία χρησιμοποιούσαν στα συσίτια και να μπορούν να παίρνουν μεγάλο μερίδες και βεβαίω εκείνο το διάστημα Έγινε, ε, φάνηκε και ένα περίεργο φαινόμενο ε, πάνω στο έστικτο της επιβίωσης το οποίο ήταν εξαιρετικά έντονο ο κόσμος έψεξε και βρήκε ασυνήθιστες διατροφικές συνήθειες και συνώνυμο τότε της κατοχικής πίνε ήταν η μπομπότα, δηλαδή ψωμί που μέσα δεν με διάφορα με κλωστές έλεγε η μάνα μου ότι είχε μέσα τα ψωμιά αυτά. αλλά παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις που τρώγανε σκατζόχυρου, χελώνες, σκυλιά, γάτες Ακόμη και γαϊδουράκια ή μουλάρια Αυτό έχει αποτυπωθεί και σε ένα ρεμπέτικο τραγούδι ε, Του Μπαγιαντέρα ε, και λέγεται του Κυριάκου το γαϊδούρι <χει> Γεια σε πίνες και σε ανέχεια του κόσμου υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι πλουτίζουν εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το γεγονός οπότε έτσι και στην ιστορία της κατοχής μια πολύ μεγάλη μαύρη σελίδα είναι αυτή που σχετίζεται με τη δράση των μαυραγορητών δηλαδή αυτών των Ελλήνων που πλούτησαν έχμεταλλευόμενοι την ανάγκη για επιβίωση των πεινασμένων συνανθρώπων τους μετά τον πόλεμο οι ελληνικές κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με το ζήτημα αλλά ωστόσο δεν είχαν τη βούληση να τους τιμωρήσουν για αθέμητο πλουτισμό και να αποκαταστήσουν την ηθική τάξη έστω να ικανοποιήσουν το κοινό περιδικαίου αίσθημα κατά κάποιο τρόπο απλώς το θέμα το είδαν φορολογικό επιδίωξαν δηλαδή να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα επιβάλλοντας την φορολογία των πλουτισάντων ε, τους μαυραγορείτες έτσι τους χαρακτήριζαν στα διάφορα νομοθετήματα και στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ε, ήταν οι πλουτίσαντες, όχι μαυραγορείτες, οι πλουτίσαντες λοιπόν το μόνο που ήταν να βάλουν φόρο και να τους πάρουν κάποια χρήματα από αυτά τα οποία βγάλανε Δηλαδή για έσοδα του κράτους και όχι για να ικανοποιήσουν το, τον κόσμο που είχε καταληστευτεί από αυτούς. Ε, ήδη από τους πρώτους μήνες του 1945, με βάση διάφορες καταγγελίες πολιτών, συνέταξαν πινακές με τα ονοματεπώνυμα ε, όλων αυτών των παρανόμων πλουτισάντων. Ε, σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας εμπρό στο φύλλο της 25ης Μαρτίου του 45 γράφει ότι καταρτίστηκε από τη δευτέρα οικονομική εφορία του Πειραιά φορολογικός σπίνακας αυτούς τους πλουτίσαντες και μάλιστα είχε κατάλογο όλων των μαυραγορητών του Πειραιά εντύπωση προκαλεί η συνωνυμία κάποιων από αυτούς μεσημερινούς μεγάλο μεγαλοεπιχειρηματίες ε, και βεβαίω τώρα όποιο από εμά το σκαλίσει και τα διάφατα ονόματα ε, θα διαρωτάτε, πούμε, πρόκειται για τυχαία συνωνυμία ή μήπως αυτή είναι αποκαλυπτική η μηπω αυτη ειναι αποκαλυπτικη η πηγη του πλούτου ορισμένων μελών της σύγχρονης ελληνικής οικονομικής ολιγαρχίας αυτά είναι υποσκέψη τρία χρόνια αργότερα, το 1949 το Υπουργείο Δικαιοσύνη με μια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί για να μελετήσει αυτό το θέμα, έκανε ένα ψήφισμα, έβγαλε ένα ψήφισμα πάλι καινούριο περί των επικατοχή συναυθισών αγοραπολισιών. Γιατί είχαν πουλήσει και τα σπίτια του οι άνθρωποι προκειμένου να ζήσουν. Δηλαδή παίρνανε σπίτια για πενταροδεκάρε και στην κυριολεξία πενταροδεκάρε. Προκειμένου να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, δηλαδή. Ε, κάποιοι βουλευτέ τότε. Ε, πρότειναν κάποια νομικά τερτύπια ε, ώστε οι αγοραπολισία εκείνης της περίοδου να χαρακτηριστούν ως έγκυρες Η συγητή της πλειοψηφία ήταν ο Γιάννης όμως ο οποίος όμως ήταν έτσι, το υποστήριξε στεναρά και είπε ότι 300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να πουλήσουν ολόκληρα, ολόκληρες περιουσίες και δεν να... δεν γίνεται να το κουκλώσουμε αυτό το θέμα πρέπει να το προχωρήσουμε Τέλο πάντων, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν μόνο λόγοι ηθική τάξη αλλά και κοινωνικοί και οφείλουμε να επιβάλλουμε την ακύρωση από αυτέ τι αγοραπολισίε των σπιτιών. Αυτά δημοσιεύονται στην εφημερίδα Εμπρό, στο φύλλο τη 11η Αυγούστου του 1949. Αλλά βεβαίω, παρόλε τι φωνέ και αυτούνου και όλου του κόσμου και όλο το σούσουρο και αυτά, όπω άλλωστε συμβαίνει πάντα σε αυτόν τον τόπο, επικράτησε το άδικο και τελικά οι αγοραπολισίες που έγιναν κατά την περίοδο 41 μέχρι 44 κρίθηκαν έγκυρες. Οι λαδάδες ήταν ένας ε, τύπος ε, μαυραγορίτια, έτσι; Ήταν αυτοί που είχαν τα λάδια. Ήταν οι άλλοι που είχαν τα ψωμιά. Τώρα πάμε στους λαδάδες εμείς. Να ακούσουμε τους λαδάδες. ria agora Yeah. Ήταν ο μηχανή Γενίτσαρη στου που έχει πει αρκετά τραγουδάκια και έτσι ε, πολύ ωραία σχετικά με την κατοχή με του μαυροίτε, του λαδάδε και όλα αυτά. Το ψωμί όλοι ξέρουμε ότι είναι κάτι ιερό Κανένα μα δεν πρέπει να πετάει ψωμί, ακόμα από το... μικρά παιδιά, αυτό μα το μάθανε ογωνί μα. Θυμάμε. Λέγανε ότι ξέρω, κάντο φρυγανιά, το μέσα στο κοιμά και ζύμωσέτο Αν μην ψίχουλα τέλος πάντων οι μικρά κομμάτια πέταξέ τα στα πουλάκια να τα φάνε Αλλά δεν πετάμε ποτέ ψωμί στα σκουπίδια γιατί είναι ιερό πράγμα Και πάνω στο ψωμί λοιπόν, αυτό το ιερό πράγμα Οι φουρναρέοι της κατοχής και οι κρατικοί υπάλληλοι, οι συναμαρτούντες μαζί με αυτούς οι άνθρωποι της τάξεως δηλαδή... ...κάνανε όλες τις λύρες και τις περιουσίες τους... ...και τώρα οι επίγονοι... ...είναι ευυηπόλοιπτοι όλοι... ...κοσμοκράτορες και αφιψηλού. Ε, αυτά γράφονται... ...γράφονται σε μία εφημερίδα... ...την πάλι των τάξεων... ...στο φύλο της 6 η Σεπτεμβρίου του 1945. Είναι ένα άρθρο... ...που λέει για τους αρτοποιούς λιστές δολοφόνους της φτωχολογία. και λέει λοιπόν ότι ανάμεσα στο ληστρικό και τυχοδιοκτικό συγκρότημα των νεόπλουτων της κατοχής βρίσκεται μεγάλο μέρος των αρτοπιών. όπως όλοι οι του, έτσι και αυτοί δεν είναι να δώσουν δεκάρα από τον βεζαχτά τους για την οικονομική ανασυγκρότηση του κράτους αλλά επιμένουν στο φόρτωμα όλων των βαρών στην πλάτη των φτωχών ήταν τότε που, τους είχα, που είπα προηγουμένως ότι ε, θελήσαν από τους παρανόμους πλουτίσαντες να πάρουν ένα μέρος για φόρους. Αλλά παρόλα αυτά πάλι δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν φόρους. Συνεχίζει λοιπόν η το άρθρο αυτό και λέει τις εφημερίδες. Έτσι οι αρτοποιοί παρέδωσαν τα κλειδιά στο κράτος για να αποδείξουν πως είναι φτωχοί παλαιστέ και δεν κερδίζουν ώστε να μην τους βάζουν φόρους παρά μονάχα ένα μικρό μεροκάματο που δεν τους φτάνει να συντηρηθούν. Πώς πλούτησαν και σε βάρος ποιών; Πρώτον το πλούτο τον κάνανε Από τη διαφορά της απόδοσης των αλεύρων Τα οποία άρχιζαν από την πομπότα Στα τέλη του 1941 Και συνεχιζόταν και σε πολλά άλλα άλευρα Από την πομπότα είχαν περίσσευμα Περίπου 60 οκάδες ψωμί Σε κάθε οκάδες αλεύρι ε, Αυτό το πετύχαιναν με πρώτα με τη δωροδοκία αυτών που βρίσκονταν στις δοκιμές δοκιμάζαν το ψωμί και λέγανε ότι είναι εντάξει ενώ δεν ήταν ε, οι δοκιμαστέ. ήταν οι κρατικοί υπάλληλοι που ήταν οι συναμαρτούντε μαζί με τους φουρνιάρωδες που είπα πριν και δεύτερο ε, το πετύχαιναν με τη δωροδοκία των χημικών και των άλλων κρατικών οργάνων που είχαν οριστεί να επιβλέπουν την ποιότητα του ψωμιού έτσι ώστε η φτωχολογιά αντί για ψωμί έπαιρνε μια λάσπη και το πολύ νερό ε, μετατρεπόταν στην τσέπη των αρτοπιών σε λίρες. Ε, το το, ε, το δεύτερο λόγο που, που κερδίσανε ήταν οι διαφορές της απόδοσης ε, που ήταν ληστεία για το λαό ε, και η νοθεία αυτή ήταν δολοφονία. Στην νοθεία χρησιμοποίησαν κάθε καταστρεπτική ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό διότι έβαζαν μέσα στο, στο ψωμί, στην πομπότα δηλαδή βάζανε πίτουρο, βάζανε σκουπό, ε, σκουπόσουρο αυτό πρέπει να είναι από αυτά που κάνουν τις σκούπες κάτι μικρά μπιλάκια που έχει προφανώς ε, μετά βάζανε πριονίδι και στο τέλος βάζανε ριζόφλουδα που ήταν η πιο καταστρεπτική ύλη για τα έντερα και για το στομάχι και σαδιστικά βλέπανε τα θύματά τους να τα κόβει ο πόνος των εντέρων, των στομαχιών, ε, να πεθαίνουνε και αυτοί να θησαυρίζουνε. Και ο τρίτος λόγος, λέει το συνεχίζει το άρθρο, ήταν τα πλαστά δελτία, ε, ήταν η νόμιμη κερδοφόρα πηγή. Ε, άρχιζε ο αριθμός της πάνω από 200 στους μικροαρτοποιούς και ξεπερνούσε τα 1000 δελτία στους μεγάλους. Η κομπίνα αυτοί γίνονταν με τους ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου και τις Επιτροπές Ελέγχου. Οι Επιτροπές Ελέγχου αποτελούνταν από τους χρυσοκεντημένους έντιμους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Τα κτίνια αυτά δεν περιορίζονταν στα δικά τους πλαστά δελτία, αλλά όταν μαθαίνανε πως κάποιος στοχός πέθανε και θάφτηκε χωρίς άδεια, πηγαίνανε και παίρναν το δελτίο από την ορφανεμένη μάνα ή γυναίκα για να μεγαλώσουν οι μετοχές της ληστρικής επιχείρησής τους δηλαδή αν πέθανε κάποιος και από ανάγκη και από πραγματική ουσιαστική ανάγκη η οικογένειά του δεν το δήλωνε και αυτοί το μαθαίνανε Πηγαίνανε και τους το πέρανε το δελτίο, το ζητούσανε Δεν κάναν τα στραβαμάτια να το αφήσουν να έχει οικογένεια να φάει ένα, μια μερίδα φαγητό παραπάνω Πηγαίνανε και τους πέρανε το δελτίο Και όλα αυτά είπα ότι είναι γραμμένα στην εφημερίδα πάλι των τάξεων ε, τη 6 Σεπτεμβρίου του 1945 Να ακούσουμε και τους ε, μαυραγορείτες τώρα του, από τον Μιχάλη Γενίτσαρη Και του Μιχάλη Γενίτσαρη και από τον Μιχάλη Γενίτσαρη Τα φύσα νόλα το δουνιά, με δίπο το δοφόλι. Τα φύσα νόλα το με δίπο το Γεια σου Χριστάκη γεια σου Ακόμα κι οι και τους Τη μαύρη Σαν δε σουβάγια βαλούν Κανέναν δεν Σαν δε σουβάγια κουβαλών Κανέναν Μέρα και νύχτα τριγυρνούν στου δρόμου σαν να χθάρουνε <σομίως> <με> κορμάτια, <σομίως> πελάτες ξαχνών <ψάχνων>, για <σομίως> να βρουν να χθάρουν <Γιο> Κι ο να να <συσχε> τα παιδιά Για τους περισσότερους ε, από εμά, η Εθνική Αντίσταση 41 με 44 είναι ταυτισμένη με τις μορφές των ανταρτών στα βουνά. Ε, μερικές όμως από τις πιο ηρωικές σελίδες του απελευθερωτικού αγώνα αυτού ε, γράφτηκε, γράφτηκαν και μέσα στα αστικά κέντρα. Ε, μέσα σε, στις πόλεις και σε συνθήκες απόλυτη παρανομίας με πολύ μικρή ελευθερία κινήσεων και δρώντας κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των αρχών κατοχής γεννήθηκε μία στρατιά από παράτολμους Έλληνες που μέσα από διάφορες οργανώσεις και ιδεολογικούς χώρους πολέμησαν με το ίδιο πάθος και την αυταπάρνηση των τον κατακτητή. Βγάζαν παράνομες εφημερίδες, προκηρύξεις είχαν τους πολίγραφους και μοιράζανε δηλαδή προκηρύξεις έκαναν κατασκοπία ήτανε το αντάρτικο των πόλεων ε, συγκροτήθηκε στην Αθήνα και η δράση και έδρασε ας πούμε και τμήμα του Ελλάς ε, υπήρχαν χιλιάδες οπλισμένοι άνδρες άσχετα από τις πραγματικές τους επιχειρησιακές δυνατότητες μέσα σε μια κατεχόμενη πόλη και αυτό ήταν ένα από τα πολύ ξεχωριστά επιτεύγματα του αγώνα αυτού εδώ πέρα και έτσι αξίζει μεγάλη προσοχή ας να του δώσουμε αυτό εδώ πέρα το γεγονός. Όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με αυτό εδώ πέρα. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα μέσα σε πολύ ε, κατακτημένη και κάτω από την πότα του κατακτητή ε, να υπάρχει κόσμος οπλισμένος και να κάνει και κάποιες επιχειρησιακές ε, δράσεις έτσι. Ε, όχι βέβαια πάρα πολύ μεγάλου μεγέθους αλλά ωστόσο υπήρχε αντίδραση ε, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και πάρα πολύ ρεμπέτες, ήταν ενταγμένοι στην α, εθνική αντίσταση συνήθως ήταν από την πλευρά του από του ΕΑΜ ο Χατζηχρίστος ήταν ο Απόστολο, ήταν ένας από αυτούς, ο Ορφέας Κρεούζης ο οποίος έκανε και εξορία ε, ήταν τακτικός εκεί στη Μακρόνησο ο Μπαγιαντέρας ο οποίο έκανε και μια ιδιότυπη αντίσταση κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Τραγουδούσε και τα τραγούδια του τελείω ανοιχτά και καθαρά και ε, κυκλοφορούσε τον, τον, τον κυκλοφορούσε μάλλον η κόρη του γιατί ο ίδιο ήταν τυφλός όπω ξέρουμε Και τον καθοδηγούσε η μικρή Και τραγούδαγε άνετος και ωραίος και εμψύχωνε τον κόσμο Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον ύμνο του Ελάς. Πρέπει αφού μιλάμε για εθνική αντίσταση έτσι δεν είναι Με τις μπύρε στο χέρι, βλέπω. Ε, άντε, στάρματα. Στάρματα. Όχι μόνο την πύρα. Την ίδια εποχή, έτσι για να έχουμε λίγο και το νου στο, στο κείμενο εδώ πέρα, να μην ξεφεύγω τελείω, γιατί άκουσα τώρα τον ύμνο του Ελλάσσα και εντάξει. Είμαι και λίγο επιρρεπής Τι να κάνουμε λοιπόν, ένα υπήρξε στην ε, κατοχική Ευρώπη σε ολόκληρη την κατοχική Ευρώπη στην ε, ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο συνέβη εδώ στην Ελλάδα ε, στα παιδιά της Αθήνας ήταν μια σημαντική πλευρά του λαϊκού αγώνα κατά του φασισμού ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες οι μικροί αντάρτες οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη φαντασία μια φούχτα εκεί πέρα παράτολμα πιτσιρίκια τα οποία βγαίναν από κάθε λαϊκή γειτονιά Τα περισσότερα ήταν προσφυγόπουλα Η πιο γνωστή ομάδα ήταν στο Βύρονα, Αλλά υπήρχαν και στην Κεσαριανή Στην Αθήνα Στα δυτικά εκεί πέρα στον Πειραιά Ήτανε μικροκατεργαρέοι Κάτι αλιτάκια έτσι αλάνια Τα οποία έκαναν σάλτο ρε σάλτο Σαν έλουροι Πάνω σε καμιόνια Σε φορτηγά τα οποία ήταν εγκινήσει μάλιστα Σε αποθήκε Και σε άλλες γερμανικές εγκαταστάσει. Και... Δεν έκλεβαν, απαλωτρίωναν Απαλωτρίωναν ό,τι έβρισκαν και ό,τι μπορούσαν Κουραμάνες, μπετόνια με βενζίνη Ξέρωγω, αυτοκινήτων Και πολλές φορές ακόμη και όπλα ε, Κρατούσαν για το σπίτι τους Ό,τι θα βοηθούσε την οικογένειά τους Να επιβιώσει τη μεγάλη την πείνα Αλλά οι μάγκε, τα υπόλοιπα Τα μοίραζαν σε περαστικούς και στη γειτονιά ε, Και πρώτα απ' όλα στα σπίτια τα ορφανεμένα Γινόταν δίκαιη η αναδιανόμη των τροφίμων Κονσέρβες και ψωμί για τους ε, πεινασμένους ε, Υπάρχει και μια ταινία ε, Το το Τάγμα Η οποία ακριβώς ε, πραγματεύεται αυτό το γεγονός που λέμε τώρα ε, Υπάρχει στο YouTube Την έχω δει πρόσφατα Όποιος θέλει μπορεί να την ψάξει να τη βρει Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία <coughs> Συγγνώμη ε, οι πιτσιρικάδες λοιπόν αυτοί σαν συμμορία που ήταν είχαν και δικούς τους κωδικούς για να συνεννοούνται ε, Όταν θέλανε να συναντηθούν λέγανε λίου έτσι λίου φωνάζανε ντου ε, ντου ντου σήμαινε όρμα ε, χάπατες σήμαινε κίνδυνος δηλαδή πρόσεχε χάπατες ε, τώρα αυτές είναι δυο τρεις έτσι λέξεις τις οποίες βρήκα Πιθανόν υπήρχαν κι άλλε πολλέ. Πολλοί θα ήθελα να βρίσκα κι άλλε που ενδιαφέρον, αλλά μόνο αυτέ βρήκα. Ε, τη ζωή του κάσανε πολλοί σαλταδόροι από αυτού του πτυρικάδε, σε ρηψοκίνδυνα σάλτα που κάνανε. Όπω ο αρχισαλταδόρο, ο Φόντα, ο οποίο έγινε τραγούδι όταν σκοτώθηκε στη στροφή του βοτανικού. Ε, εκεί περέκοβαν ταχύτητα τα γερμανικά καμιόνια, και αυτά τα παιδάκια βρίσκανε ευκαιρία για να κάνουν αυτό το σάλτο επάνω στο καμιόνι. Ε, αυτός ο μικρός ο Φόντες, ο οποίος ήταν και ο Αρχισαλταδόρος, ε, σκοτώθηκε εκεί πέρα. Ε, οι ανοιφόρε, οι στροφές, οι γραμμές του τραμ ήταν τα καλύτερα σημεία που τους βολεύανε γιατί εκεί πέρα αναγκάζονταν να κόψουν ταχύτητα, τα φορτηγά και τα μορτάκια ορμούσανε πάνω. Ένας άλλος ε, πιτσιρικάς από αυτούς ήταν ο Τζίμις, στην πανεπιστημίου ο οποίος πυροβολήθηκε εμψυχρό για μια κουραμάνα ε, Ήτανε και άλλοι που άφησαν ιστορία Και οι περισσότεροι αργότερα αυτό το λίγο που μεγαλώσαν λίγο παραπάνω Πέρασαν στον Ελλά. Ε, ήταν ένας μάκης ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έκλεψε όπλο Για να το δώσει στην ε, αντίσταση στο Βύρονα. Και ήταν και δυο πιτσιρικάδες επίσης τετραπέρατη Ο Πίκολο και ο Φιφίκος τα λάφυρα που πέραν από τους Γερμανούς τα αποθήκευαν μέσα σε ξεροπήγαδα στην περιοχή του Ασυρμάτου, στα Πετράλωνα πάνω από τα Ταλιώτικα που και εκεί πέρα μέσα ακόμα και ανάρκες είχαν και όπλα. Οι Σαλταδόροι μαζί με τους έφηβους Σαμποτέρ και με τα άλλα παιδιά της κατοχής που έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, τα βάλανε... Γιατί πόσο να αντέχ... φυσικά όλα αυτά τα παιδάκια ενωθήκαν τότε γιατί πόσο να αντέχουν στη θέα των με τα καρότσια γεμάτα νεκρούς κλπ τα βλέπαν τα παιδιά ήταν και λίγο έτσι της πιάτσες παιδιά του δρόμου ε, οργανώθηκαν όλα μαζί και τα βάλανε με τη φασιστική και τη... τον ναζισμό που βλέπανε τότε εκεί πέρα με τη φόρα που έχουνε τα νιάτα που δεν τα Καθόταν να διηλήσουν και να κάνουν πολιτική σκέψη ή να συνείδηση αλλά τους έσπρωχνε η ταξική πραγματικότητα ε, Πολύ μεγάλο λάφυρο, πάρα πολύ σπουδαίο ήταν η ρεζέρβα, τα λάστιχα ε, Γιατί τα λάστιχα, εκτός που τα χρησιμοποιούσαν ενδεχομένω σε αυτοκίνητα και αυτά για να κάνουν αλλαγές σε λάστιχα που είχαν χαλάσει που ήταν τρύπια ή τα βάζαν και κάναν καρότσια ή τέτοια πράγματα με τα λάστιχα αυτοκινήτων τα κόβανε και κάνανε σόλες για παπούτσια και ακόμη και αν δεν είχανε παπούτσια ώστε να τα βάλουνε σόλα από κάτω, να τα σολιάσουνε, κόβανε λάστιχο στο σχέδιο που είχε το υπατούσα και βάζανε από πάνω ξέρω εγώ υφάσματα ή τελος πάνω κορδόνια ή κάτι άλλο και φτιάχνανε παπούτσια. Οπότε τα λάστιχα ήταν το καλύτερό τους ελάφυρο. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω τη ρεζέρβη τους, θα πάρω. Μιχάλης ε? Γενίτσαρης. θυμμένω να με δουν, θέλουν πατήρι να με δουν, για να ευχαριστηθούν. Τι δίνε σαλτάρω σε κάνα μάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω Θα <Τα> σαλτάρω Θα σαλτάρω και πετρελαία. και τα κυνηγάμε. Γιατί έχουνε πολλά λεφτά και μόρτυρε γλεντάμε. Φερβα είμαι και σίκο φεύγα. Μα sí de δεν τους ακούμε Και sta di ως σαλτάρουμε Ώσπου να saltaro, Θα Προηγουμένως για, τα, για τους αλταδόρους, του πιτσιρικάδες που είπα για μια ταινία Δεν ξέρω αν είπα τον τίτλο είναι, Λέγεται το ξυπόλυτο τάγμα Έτσι, είναι ωραία ταινία Είναι παλιά, του 52 αν δεν κάνω λάθος ε, Είναι ωραία να τη δείτε Όποιος ενδιαφέρεται θα είναι καλό Και μια που μιλάμε για εθνική αντίσταση αυτή τη στιγμή ε, ε, Εθνική αντίσταση Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε Όταν λέμε εθνική αντίσταση ολονώνει το μυαλό γένισε μια μορφή, μια μυθική μορφή, έτσι; Στον Άρη Βελουχιώτη Για τον Άρη έχουν γραφτεί αρκετά τραγούδια. Τα περισσότερα είναι δημοτικά, παρά ρεμπέτικα ε, Για παράδειγμα, το τραγούδι Ο Άρης κάνει πόλεμο ε, δημιουργήθηκε στα 1942 μετά τη μάχη του μικρού χωριού με τους Ιταλούς. Ε, το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε αργότερα, πολύ αργότερα με τον Γιώργο Τζαβέλα αλλά το έχει τραγουδήσει σε δίσκο και ο Μίκης Θεοδωρέκης Εμείς θα το ακούσουμε από τον Τζαβέλα Προσέξτε λίγο τους στίχους όσοι τυχόν δεν τους ξέρετε δεν νομίζω βέβαια, όλοι τους ξέρετε αλλά προσέξτε τους λιγάκι Εμένα με συγκινεί πολύ αυτό το τραγούδι δεν έχει, λέει, γιατί στο είναι υπευθύνεται και λέει, δεν έχει γέρου κι άλλου του εδώ. Δεν έχει μικρά παιδιά για να τα σφάξεις Ούτε ντροπαλέ κοπέλε. Ούτε έχει παιδιά μικρά, ούτε χωριά. Εδώ μπροστά σου έχει σήμερα τον καπετάνιο τον Άρη. Κενάζουν τα αβουνα Κι ο ήλιος Το δόλιο το μικρό χωριό Και πάλι αν ταριάζει Χρυσά σπαθιά, <Τι> εκ του δούφει και αναριά, ο άρης κάνει πολεμό, μα δάρτες πάλι καρδιά, Ελαβρεά. Τι στεχιταλε φασίστα μου. Σολύνι, να μέτρηθού με ιδιό μαζί. Να ειδιστο τι θα γεννιέ. της γέρους κι αρρωστούς μικρά παιδιά να σπάξεις ούτε κορίτσια, ντρόπαλα ούτε χωριά να τάψεις Φαβες για να τη ράνει. Στην μπροστά σου σήμερα. Σαν, αετό, σαν το να έτο, σαν το γρηγόρια γερι, φασίστες ξεκανε πολύς, με δικό μας χέρι, φασίστες ξεκανε πολύς. Έτσι όπως βλέπω την ώρα Δεν θα προλάβω όλα όσα έχω ετοιμάσει Αλλά παρόλα αυτά Εγώ θα βάλω και το ένας λεβέντης χάθηκε μανόλης Σιώτης Στίχη Νίκος Μάθεσης Ο τρελάκιας Και το λέει ο Γενίτσαρης. Ένας λεβέντης χάθηκε για τον Άρη Βελουχιώτη. χρόνια πολλά στην κολφίνα εγώ δεν είμαι ενημερωμένη χρόνια πολλά κολφού μου χρόνια πολλά κούκλα μου γερή και δυνατή ε, θα ενημερωθώ μετά τι είναι γιορτή, γενέθλια, δεν ξέρω θα μάθω από την <σίλια> λοιπόν μέσα σε όλα αυτά τα δεινά του πολέμου τις πίνες, όλα αυτά τα πάντων που αναφέραμε μέχρι τώρα ε, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη στάση σε ένα επιπλέον ε, θέλω να σταθώ στο, σε, ένα, σε ένα διωγμό χωρίς προηγούμενο που έγινε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα και αφορά το ξεκλήρισμα μιας ολόκληρης φυλής ε, Φυσικά μιλάω για τους Εβραίους της κατοχής ε, Από εδώ από την Ελλάδα εκατοντάδες στηβάχτηκαν σε φορτηγά βαγόνια για να σταλούν στην Πολωνία, από τις τη, Θεσσαλονίκη οι Εβραίοι ειδικά προορίζονται για εκεί ε, Τα βαγόνια δεν πήγαν στο τέρμα τους, σταμάτησαν κάπου, ε, κα, σταμάτησαν κάπου που εκεί πέρα δεν βδοβάζει το ανθρώπου ε, μυαλό αυτό εδώ πέρα σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης <είς> Οι άνθρωποι πεθαίναν από την πείνα, από τη δίψα Από την ασφυξία που ήταν όλοι μαζού ένα πάνω στον άλλο Βλέπανε δίπλα τους να πεθαίνει ο διπλανός τους Τους σκέγανε στα κρεματόρια Μιλάμε για τραγική δηλαδή Μια τραγωδία, μια τερατοδία Δεν, δεν ξέρω πώς να το πω Ανακατεμένη με αηδία, Με, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί Και πάλι δεν θα μπορέσει να πάρει μια σωστή εικόνα των χιτλερικών αυτών ιδανικών ε, ο πατέρας του φίλου μας, του Μάριου, ο Ιακώβ Ιεχασκέλ ε, είναι ένας από αυτούς τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης ο οποίος μεταφέρθηκε στο, στο Auschwitz σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αλλά είχε την τύχη να είναι ένας από τους ελάχιστους ε, επιζήσαντες ο οποίος επέστρεψε έχοντας βέβαια στο μπράτσο του τατουάζ τον αριθμό 109, ε, το, ίδιο, το ίδιο λέγοντας όχι να πάει στο Άουσβιτς αλλά ε, εβραϊκής καταγωγής, εβραία ήταν και η Στέλλα Χασκίλ η μετέπειτα σύζυγος του ε, Ιακόβ Χασκίλ ε, η οποία στα χρόνια της κατοχής είχε κατέβει κάτω στην Αθήνα ...και εμφανιζόταν σε ένα λαϊκό μαγαζίτι που το είχε μια οικογένεια Αυστριακών... ...οι οποίοι την προστάτευαν και την έκρυβαν. Η αδελφή της ε, συνελήφθηκε εκείνη η στο Άουσβιτς... ...ενώ η υπόλοιπη οικογένεια κατέβηκε κάτω στην Αθήνα να βρει την Στέλλα... ...η οποία και προσπαθούσε να τους κρύψει. Για προφανείς λόγους άλλαξε το πατρικό της όνομα το οποίο ήταν Γαέγος... ...το έκανε Γαέγου... Ε, και κρυβόταν με την οικογένειά τη με τη βοήθεια των οργανώσεων του ΕΑΜ στο Χαϊδάρι, στο Βοτανικό και στο Μεταξουργείο. Μετά την απελευθέρωση, το 1945, παντρεύτηκε με τον Επιζώντα, που είπαμε από το Auschwitz, τον Ιακώβ Ιεχασκέλ, από εκεί και πήρε και το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο Χασκίλ. Ε, Επίση από τους Γερμανού, Εβραίο ήταν και ο Μίνο ο Μάτσας, ο οποίο κρύφτηκε και αυτό από του Γερμανού σε σπίτια διαφόρων μουσικών και ειδικά. Στου Σπύρου Περιστέρη Ο οποίος τον έκρυβε πάρα πολύ καιρό Με κίνδυνο της ζωής του Και γι' αυτό και ο Μάτσας δεν τον απομάκρυνε ποτέ Από την εταιρεία του που, Τον δίσκο που είχε από κοντά του ε, Όλο το διάστημα ακριβώς Γιατί του αισθανόταν όλο αυτό το πέρα Το καλό που του είχε κάνει Και εφόσον λέμε για την, για την αντίσταση Να πούμε και για την αντίσταση των Εβραίων Στην κατοχική Ελλάδα Υπάρχει και ανάλογο βιβλίο Του Στίβεν Μπόουμαν σε μετάφραση Ισάκ Μπεν Μαγιόρ και αναφέρει τη δράση των Εβραίων στην εθνική αντίσταση Ο Λουί Κοέν ήταν καπετάνιος του Ελάς και είχε το όνομα καπετάν Κρόνος και ήταν από την Ξάνθη Ο Αλβέρτος Κοέν από τα Γιάννενα, ο οποίος ήταν ιατρός, ήταν ο καπετάν Βλαδίμηρος Ο Ιακόβ Μωσέ ήταν ο καπετάν Κίτσος από τη Θεσσαλονίκη ο Ντάριο Δαβίδα Αρών πάλι από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο καπετάν Κεραυνός η Ντόρα Μπούρλα από τη Θεσσαλονίκη ήταν με το όνομα Ταρζάν δεν ήταν καπετάνιος αυτή ήταν μέλος του ΕΑΜ ο Μωυσής Σακή από το Βόλο ήταν ο Προμηθέας ο Ίντο Σιμσή ήταν ο Μακαβέος. ο Μωσές Εγκόρα από τη Θεσσαλονίκη κι αυτός είχε το πολεμικό όνομα Τωτός και ήταν επικεφαλής δημιουργία της ΕΠΟΝ... υπό την διοίκηση του Άρη Βελουχιώτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι και πάρα πολλοί Εβραίοι ήταν στην αντίσταση. Όπως επίσης Εβραίο ήταν και ο Μαρδοχέος Φριζής... Έλληνας Εβραίος από τη Χαλκίδα... ο οποίος ήταν συνταγματάρχης... και έπεσε στο πεδίο της μάχης στις 5 Δεκεμβρίου του 1940... και ήταν μεταξύ των πρώτων Ελλήνων αξιωματικών... Που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα Υπάρχει και τραγούδι για τον συνταγματάρχη Μαρδοχέ ο Φριζή Αλλά δεν θα το ακούσουμε Θα προχωρήσουμε για να μας φτάσει ο χρόνος Να πάμε και στον εμφύλιο Και ο εμφύλιος ξέρουμε ότι για την Ελλάδα Είναι η πιο χειρότερη σελίδα της ιστορίας της είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου Δηλαδή αδελφός να σκοτώνει αδελφό, ο πατέρας το γιο, ο φίλος το φίλο, το γείτονα και πάμε λέγοντας ε, Με κανένα τρόπο δεν θα αναφερθώ με πολιτική σκοπιά στις αιτίε. Στα Δεκεμβριανά, στη Συμφωνία της Βάρκηζας, τέλο πάντων σε τίποτα από όλα αυτά Γενικά σε ό,τι έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι και με τις αιτίε ο καθένας έχει τις απόψεις του και έχω και εγώ τις δικές μου και σίγουρα αν θα τις πω θα μεροληπτήσω προβάλλοντα προβάλλοντας τις δικές μου γι' αυτό θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η χειρότερη και η πιο αποκρουστική σελίδα της ιστορίας μας από όποια πλευρά και αν το δει κανένας είτε δεξιά το δει είτε αριστερά είτε από δεξιά είτε από αριστερά είναι η χειρότερη πλευρά μας η πιο χειρότερη σελίδα μας Ήδη από τότε οι μισοί Έλληνες μιλάμε για εξορίες και για κατατρεγμούς και για βασανιστήρια Και οι άλλοι μισοί μιλάνε για πλιάτσικα, για κονσερβοκούτια και για διάφορα τέτοια Φτάνει μέχρι εδώ αρκεί Εμείς θα δούμε το ρεμπέτικο και τις καταγραφές που έχουν γίνει μέσα από αυτό ε, Ένα ένας που έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια για τον εμφύλιο είναι ο Τσιτσάνης ε, Δεν τα γράφανε όλα τα τραγούδια τους ε, καθαρά ε, Τα γράφαν παραποιημένα Την Ελλάδα μπορεί να τη λέγανε ωραία κοπέλα Ένα ε, το αρουσιάζανε το τραγούδι σαν, σαν σχέση ερωτική με μία γυναίκα Με κάποια που περιμένανε ε, Κάπως έτσι ε, Το κάθε τραγούδι με τους στίχους του αναφερότανε στον πόλεμο, στον εμφύλιο Σε όλα αυτά που τραβούσε η Ελλάδα εκείνον τον καιρό αλλά καλυμμένα για να μπορέσουν να τα περάσουν από τη λογοκρισία. Ε, θα ακούσουμε το τραγούδι ε, «Βάρκα γυαλό», το οποίο έχει με αλλαγή στίχων λέγεται «Δεν το πίνουμε το γάλα» και αναφέρεται ε, στους Όμηρους τους οποίους είχαν συλλάβει οι Άγγλοι και τους είχαν μεταφέρει τότε στην Ελντάμπα. Ανάμεσα σε αυτούς, τους Ομίρους που είχε πάει στην Ελντάμπα ήταν και ο Ιθοποιός, ο Μίμησο Φωτόπουλο, που είχε πάρει και αυτό στην Εθνική Αντίσταση από τι τάξει του ΕΑΜ. με το δεν το πίνουμε το γάλα, παρκάγιανο. Δεν το πίνουμε το γάλα, ούτε και τη μαρμελά, θα ανασεχάρω, βαρκάνιανο. Δεν το πίνουμε το γάλα, ούτε και τη μαρμελά, θα ανασεχάρω, βαρκάνιανο. Εν μέση, η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα η κανένα Δεν θα με πει τρία φαρτάρια, δεν θα με δεν δεν Τη ματουρα, τη ματουρα, βαρκα... Αυτό ήταν το βάρκα γυαλό ή δεν το πίνουμε το γάλα ε, Στην συνέχεια καθώς ο εμφύλιος που είχε ξεκινήσει συνεχίστηκε και κλιμακώθηκε Τα πράγματα δεν έφτιαξαν, όχι μόνο δεν έφτιαξαν αλλά χειροτέρεψαν ε, μέχρι τώρα δηλαδή, μέχρι τις αρχές του 45, Τα ρεμπέτικα τραγούδια Δεν είχαν ξεκάθαρες Αλλά συγκεκριμένες αναφορές στον εμφύλιο Από κάποιο σημείο όμως και μετά ε, Τα πράγματα λέγονται ή υπονοούνται Με σαφήνεια μέσα στα τα τραγούδια Ένα από τα πιο δημοφιλή Ρεμπέτικα για τον εμφύλιο ε, Είναι το Κάποια μάνα αναστενάζει Για το τραγούδι αυτό ο Ρένος Αποστολίδης, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα έτσι στις απόψεις του, ξέρετε, για επί επιστητού <laughs> Έχει γράψει ότι στους νυχτερινούς δρόμους των πόλεων, μεθυσμένοι στις ταβέρνες, στα καφενεία, στις παράγγες, στα βουνά Στα φυλάκια, μια τριετία ολάκερη, τούτη παραγμένη χώρα, ηματωμένη σε φρικτό βυθό πεσμένη Δίχως ένα φένκος από πουθενά Μήτε ελπίδα Παντού όπου υπήρχε στρατός Παντού όπου υπήρχε αντάρτικο Παντού όπου καπνός, χαλασμός και ερήπια Η χώρα τούτη ολάκερη Μια ολόκληρη τριετία Τραγούδισε ένα τραγούδι Το ίδιο και πάλι το ίδιο Με επιμονή Με άφατο πόνο Με σπαραγμό και δάκρυα Σε όλα τα μάτια Κάποιο απλό, λαϊκό, τραγούδι. Και όταν σε σταβέρνες σηκωνόταν ξαφνικά κάποιος να το χορέψει Τους έπιανε όλους δέος Και αυτό είναι ομαδική οξομολόγηση Όλοι λέγανε ότι μας πιάνει δέος ε, Το απαγόρεψαν Το κυνήγησαν Διέταξαν πια να μην παίζεται Να μην ακούγεται ε, Στόμα που φοράει χακί να μην το τραγουδήσει Κανένα στόμα να μην το πει Μα εκείνο ανίκητο Σε όλα τα στόματα είχε κολλήσει Σε όλα τα αυτιά είχε βιδωθεί μια ολάκερη χώρα, με αυτό τα έλεγε όλα. Την κούρασή της, την οδύνη, την απόγνωσή της. Το δικό της όχι, το ανένδοτο. Είτε ήταν στρατιώτης από την πλευρά δηλαδή του στρατού, έτσι. Είτε ήταν από τους αντάρτες, το κάποια μάνα αναστενάζει ήταν κοινό σημείο αναφοράς. Μου ζητάει ο Θοδωρής το Αυθεντικό νύχτος χωρίς φεγγάρι Το έχω στη συνέχεια ε, Έχω την εκτέλεση με την Στέλα Χασκίλ ε, που είναι και η πρώτη αλλά είναι η πρώτη έτσι όπως ηχογραφήθηκε τότε Θοδωρή, ας μην τα πούμε από τώρα Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να βάλω τώρα είναι το Σαν Απόκληρος με την Μπέλου ε, Σε αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό πολύ δημοφιλές ε, Αλλά ε, δεν ε, δεν μπορώ να καταλάβουμε σε ποιο ακριβώς αναφέρεται τώρα τον απόκληρο Ο απόκληρος Ήταν δύο κατηγορίες εξορίστων Ήταν αυτοί που είχαν εξοριστεί στα νησιά Και ήταν και αυτοί που διέφευγαν στο εξωτερικό με, μετά που τελείωναν οι μάχες. Τώρα σε ποιο ακριβώς αναφέρεται Μάλλον και στους δύο Απόκληροι ήταν και ημέν και ηδε Την αγκαλιά. Περιπλανόμενο, δυστυχισμένο, μακριά από τη μάνα μου την αγκαλιά. Κρέω, μανούλα μου, κι εγώ για σένα. Που έχω χρόνια για να σε δω. Να μην χαρώ, αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα, πε ζωή μου να μην χαρώ. Ο Απόστολο Καλδάρα δεν έγραψε πολλά τραγούδια για τον εμφύλιο. Αυτό όμως που έγραψε είναι πραγματικά αριστουργήματα ε, σε ένα βράχο φαγωμένο με το στράτο Παγιουμτζή και τη Λίτσα Χάρμα το οποίο δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και βεβαίως θα ακούσουμε το σε χωρίς φεγγάρι για το οποίο ο ίδιος ο Καλδάρας αναγκάστηκε να λογοκρίνει μόνος του τραγούδι προκειμένου να αποφύγει την απαγόρευση εκείνη την εποχή ε, Η σωστή είναι Άρα γιατί περιμένει από το βράδυ στο το πρωί στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί υπάρχει και ένα στίχο που λέει πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει μα διπλό είναι το κλειδί τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή ωστόσο στην ηχογράφηση είναι με την... είναι λογοκριμένο αυτό τουλάχιστον έχω εγώ και είναι με τη στέλαχα σκύλ που είναι και η πρώτη ηχογράφηση ε, το τραγούδι είναι από τα κορυφαία Ζεϊμπέκικα μαζί με τις ευδοκίε και με τις Γερακίνας Γιος, έτσι. Αυτά τα τρία θεωρούνται από τα κορυφαία Ζεϊμπέκικα. Ε, ήταν ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη γιατί ο Καλδάρας έμενε και κοντά στο Γεντικουλέ. Είναι πάνω πίσω από τα κάστρα είναι το Γεντικουλέ. Ε, και είδε ένα παιδί όντω εκεί σε ένα παράθυρο και εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι ένα φυλακισμένο νερό Get yeah. it oh. yeah. Θοδωρή ήταν ε, η λογοκριμένη στίχη Έτσι ηχογραφήθηκε ε, το, το λέει και ο ίδιος ο Καλδάρας Ότι για να μπορέσει να το ηχογραφήσει Το ηχογράφησε λογοκριμένο. Δεν ηχογραφήθηκε με τα διαφορετικά Με τους κανονικούς στίχους Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια Και ο Μπάμπης Μπακάλης ε, είχε γράψει τα βαριά Που το έχει πει ο Αγγελόπουλος ο Βαμβακάρη έχει γράψει τέτοια ζωή με βάσανα Ο Παπαϊωάννου. Έχουν γράψει πολλοί τώρα δεν προλαβαίνω να τα βάλω ε, Θα ακούσουμε ε, Ο Παπα έχει είχε γράψει το γυρισμό που τον είπε ο Οδυσσέας Μοσχονάς και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μιλάει για το γυρισμό των Αυτών από τις εξορίες και τέλος πάντων από... που είχαν σταλεί έτσι και που είχαν πάει ε, θα ακούσουμε εμεί ένα τραγούδι από τον, Οδυσσέα, από τον Ορφέα Κρεούζη Το οποίο έχει γραφεί για αυτούς που ήταν εξορία στην, στην Μακρόνισσο Το τραγούδι μια, σε πρώτο άκουσμα τουλάχιστον εγώ έτσι πίστευα Δεν το είχα εντοπίσει ε, Μου δίνει την εντύπωση ότι μιλάει για ε, κάποιον που στεναχωριέται για κάποιο έρωτα τέλος πάντων που έχασε στο ηλιοβασίλεμα αλλά είναι για, για την εξορία Πολύ χρόνο στην αρχή με τα σατηρικά τραγούδια του πολέμου του 41-40-41 και πέρα 42, με, τους, με το ντούσε και με το Μουσολίνι και με όλα αυτά, και μείναν πάρα μα πάρα πολύ ωραία τραγούδια του ενφίλου εκτό. Ε, θα σα αποχαιρετήσω με το τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι του Μιτσάκι και το λέει ο πρόδρομο Τσαουσάκη. Ε, είναι, λέγεται ο ανάπηρος και επειδή ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο την εποχή εκείνη όπως και για τις επόμενες ε, τουλάχιστον δύο-τρεις δεκαετίες αφού τόσο ο πόλεμος του 40-41 στην Αλβανία όσο και ο εμφύλιος παραγμός άφησαν ανάπηρους πολλές χιλιάδες άτυχων Ελλήνων ε, θα σας αποχαιρετήσω με, τον, με ένα στίχο από το τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα όλους πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση. Αφήστε τα ποτήρια σας που τα έχετε γεμίσει και δώστε στον ανάπηρο μια θέση να καθίσει. Σαυτόν αυτόν αξίζει πάντοτε να λέμε με ψυχή, ανάπηρος περνάει, σταθείτε προσοχή. Καλή σας νύχτα! αλκιονί με μουσικές του κόσμου στην εκπομπή αλκιονί δεσνότες. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ειδιαία της ζωής σου στο δωπο το δικτύω του μουσικού μας παραδίσου. Το τόπο, το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven.